Radion Wall, ο τείχο έχει, έχει φωνή. Έχει φωνή. Έχει φωνή. Έχει φωνή. Μιλάτε κυρίε και κύριοι, ωραία οι κουδί έχουν. Υβίση έχουν, σχόλια έχουν, τραγούδια έχουν. Γυράστε κυρίε και κύριοι, τώρα και στην πόλη σα η καλύτερη εμποδί. Πάρες τον τοίχο και δε θα χάσεις. Καθαρίζω υπόγεια, καθαρίζω ανώγεια. Και κόμματα καθαρίζω, κερία μου. Στο τίχο, τώρα και στη γειτονιά σας, τειράστη κυρίες και κύριοι. Κράδιο έχουν, η τυρνετ έχουν, η τελέφωνο έχουν. Με ένα κερό εκπομπή, δώρω ένα κερό χρημίδια. Στον τοίχο, η καλύτερη εκπομπή της ανθρωπότητας. Κυρίες μου και κύριοι, καλώς ήρθατε, καλή σας ημέρα Καλώς ήρθατε στο ραδιόφωνο του τοίχου Για να κάνουμε παρέα καμιά ώρα Με όλους τους φίλους που είναι συντονισμένοι και να ρίξουμε μια ματιά στα τεκτενόμενα. Στο μικρόφωνο αυτή τη εκπομπή είναι ο Γιάννης Λαζάρου, στα email που μας στέλνετε είσαστε εσεί. Καλή σα μέρα λοιπόν από την Αλεξανδρούπολη και τη Θεσσαλονίκη, τη Βέρια την Άουσα, την Πιτολεμαΐδα, την Πάτρα, την Πρέβεζα, την Αθήνα, την Κρήτη. Και όλους τους φίλους οι οποίοι έχουν την υπομονή και μας κάνουν πάντα την τιμή να ακούνε αυτή την εκπομπή. Κυρίες μου και κύριοι φαντάζομαι ότι και εσείς χθες θα συγκινηθήκατε σφόδρα με την ομιλία την οποία έκανε ο κύριος Τσίπρας στο Γιουροκοινοβούλιο like όπου ολάκερος ο κόσμος κρεμότανε από τα χείλη του θύμισε ιστορικές στιγμές, πραγματικά δηλαδή θύμισε ας πούμε την ομιλία του Τσε στα Ηνωμένα Έθνη και άλλες τέτοιες μεγαλειώδεις στιγμές της ιστορίας <Τι> βέβαια ο, ο πλανήτης μπορεί να συγκινήθηκε από την ομιλία του Τσίπρα, εγώ βαθέ, βαθέως συνεκινήθη από την ομιλία της κυρίας Καϊλή εκεί τα άπεξα. <Τι> κάτι τέτοιε στιγμές αναφωνείς Εν δεν τα βλέπουν αυτά οι σύμμαχοι στην Ευρώπη τα θέλει ο κόλλος μας Βέβαια θα μου πεις οι άλλοι έχουν καλύτερους Ποσός με ενδιαφέρει για τους άλλους Φαντάζομαι και εσάς Ρέστα έδωσε κυρία μου και κυρία μου Τόσο είναι η κυρία Καΐλη Ευρωβουλευτήνα Αυτή είναι... Ρε παιδί μου, η επαναστάτησα της Γκρίχελαντ στην Ενωμένη ΕΕ. Ευρώπη Γενικά δηλαδή, είναι το προσώπατο το οποίο πασκίζει για σένα Σκίζεται ρε παιδί μου, πώς να στο εξηγήσω δηλαδή Και τα άλλα παιδιά έτσι μην τα Πάντως ο Αλέξης τους πήρε τα σκάλπ Άκουσον μεν πάταξον δε, πάταξον μεν άκουσον δε Γενικά πεταξάμην Εν τω μεταξύ Το πρόβλημα με αυτούς Δεν είναι ότι δεν έχουν να πουν τίποτε Λένε μόνο ότι τους γράφουν οι κειμενογράφοι τους Το πρόβλημα είναι ότι θέλουν να χρησιμοποιήσουν Και λόγια τα οποία εκτός του ότι δεν καταλαβαίνουν Δεν ξέρουν από ποια φιλή προέρχονται Για τα λόγια μιλάμε Η φιλή αυτών είναι γνωστή Των ιδίων δηλαδή Γεια σου ρε Χάρη, καλή σου μέρα Τι μου λέει ο Χάρη, σήμερα λέει χαρίζεται η ηθαγένεια Α, θα μου χαρίσουν, τι θα μου χαρίσουν κανιά ηθαγένεια Θα με κάνουν ζιμπαμπουανό να, θα κάνω, Ρωτάει ο Χάρη αν θα κάνουμε δημοψήφισμα γι' αυτό <laughs> Τι να σου πω ρε, Χάρη Η κυρατασία ξέρει Η κυρατασία ή μου τι, τι προσώπατο τώρα για αυτή η κυρατασία ρε. Τι προσώπατο Λοιπόν, χάρη κάτσε λίγο τώρα να πούμε Να πούμε ε, Μην μου πεις ότι δεν συνεκινήθεις και εσύ Με την Με το απεταξάμιν εκεί Όπως λέγαμε κυρία μου και κυρία μου Πρέπει να έχεις το κύτταρο Να καταλαβαίνεις Αμα είναι να χρησιμοποιήσει κάτι από τη φυλή σου Απ' το σόι σου Ξέρω εγώ πες το να το καταλαβαίνεις καταρχάς για να το χρησιμοποιήσεις Θυμίζει εκείνα τα ταλέπορα τα σαρκία, Τα οποία πρέπει να μιλήσουν κάποια στιγμή από το βήμα της Βουλής Και βγαίνουν οι ταλέποροι Και ξεκινάνε όπως είπε και ο Σεφέρης Αν για Σεφέρης νομίζω ότι είναι το κεπαμπτζίδικο στη γειτονιά τους εκεί πέρα Όπως είπε ο Ελίτης Όπως είπε ο Μίτσος Όπως είπε ο Κότσος όπως είπε ένα ένας, όπως είπε άλλο άλλος Αλέξη μου Ας το το άθλημα αφού δεν το κατέχεις Κάνε την επανάστασή σου Εκεί να τελειώνουμε Που τελειώσαμε δηλαδή Αυτά λοιπόν Με το απεταξάμιν Βέβαια εμείς Σήμερα θα αναπτύξουμε το θέμα Άραξον μεν Πλέροσον δε Αυτό θα αναπτύξουμε Άραξον μεν πλέροσον δε Είναι η τακτική των επαναστατών Ειδικά από την εποχή Του Κουκουέ εσωτερικού Και του γενάρχη κύρκου Όπου όπως λέγαμε Αυτοί οι τρεις των καφενέ Πλερωμένοι παχυλά Από τη μαμά γελάδα κάναν επανάσταση Την οποία όπως καταλαβαίνεις Όπως βλέπεις όπως διαπιστώνεις Τη συνεχίζουν μέχρι σήμερα Κυρία μου και κυριέ μου με τα απεταξάμινα οπότε λοιπόν μπορούμε να το συνοψίσουμε στην πολιτική αυτή Άραξον μεν πλέροσον δε λοιπόν κυρία μου και κυριέ μου μετά τη συνταρακτική ομιλία του Αλέξη και την τοποθέτηση της κυρίας Καϊλαίος του Πασόκεως αυτής της μεγάλης μορφής της πολιτικής τον επήρανε εκεί το το κύριο Τσίπρα Οι Γερμανοί ευρωβουλευτές Τον πήραν Birans, σβάρνα τώρα μιλάμε έτσι Στο Ευρωκοινοβούλιο, Ο Βέμπερ του λαϊκού κόμματος αυτό, ε, Έχει και λαϊκό κόμμα η Γερμανία Ναι Όπως το λέω Με πιάνει ένα κουσμός όταν το σκέφτομαι Και του είπε του κυρίου Αλέξη μας Απειλήσατε ότι θα μας στείλετε Τζιχαντιστές κατά χιλιάδε στα κράτη μα. Και μετά αποκαλείται εμάς τρομοκράτες Θα θυμόσαστε τον του μνήμης Δεν είναι του right. Είναι πραγματικά γελίας μνήμης Πώς να την πούμε αλλιώς Υπουργό επί των εξωτερικών Κύριο Κοντζιά Που όταν χόρευε με τον Κιμάλ Εκεί στη Τουρκία We were the world We were the champion Ναι ρε παιδί μου Είναι ο κόσμος Το παιδί του κόσμου ο Λοιπόν, μετά Απήλυσε και την Ευρώπη Ότι θα σας τοσαμολήσουμε Τους μελαμψούς Αυτοί, κυρία μου και κυριέ μου Πιστεύουνε ότι Οι σύμμαχοί τους στην Ευρώπη ΕΕ, Ούτε μαθαίνουν τίποτε Ούτε βλέπουν το τι γίνεται Στην επαρχία εδώ στην Ελλάδα Ναι ότι μα είπατε τορμοκράτες εμάς εμά, του είπε ο Βέμπε, είναι και του λαϊκού κόμματο ο άνθρωπο και μα απειλήσατε ότι θα μα στείλετε του κακού τσιχαριστέ. Τελικά από όλου αυτού κυρία μου και κυριέ μου, ο Φάραντ, αυτός ο Φάραντ, ο οποίο εδώ και πάρα πολύ καιρό τα λέει για την Ελλάδα, ήταν ο μοναδικό στο πλευρό του Τσίπε. Του είπα του Αλέξη σε γενικέ γραμμές, Αλέξη μου φτιάχνουν ένα τείχο, το τείχος του, Βερουλε, του Βερολίνου με το ευρώ. Βγάλε τη χώρα σου από αυτή την τρομοκρατία με το κεφάλι ψηλά. Λοιπόν, το τείχος του Βερολίνου λοιπόν. Φτιάχνουν όπως είπε ο Φάραντς τον Αλέξη «Κοπάνατε ρε Αλέξη» του λέει «Βγάλε τη χώρα σου» Εν μεταξύ εκείνο το οποίο κάμει εντύπωση Μήλαγα και με μια φίλη χτες Λέω «Γιατί πασάρουνε ρε παιδί μου το γραμμάτιο συνέχεια και το γραμμάτιο που θα πληρώνουν και τους δημόσιους και αυτά» Μα μου λέει «Μπίτ Κουτορνήθη είσαι» Πρέπει να έχουν ένα, ένα υποτιθέμενο νόμισμα που να το ελέγχουν Άμα κόψεις δραχμή, είναι δικό σου το νόμισμα, το κάνεις ό,τι θέλεις Είναι τώρα για τέτοιες ιστορίες η υποτακτικοί κυβερνήτες της Ελλάδας Απέναντι στα αφεντικά της Ηνωμένη ΕΕ? Ευρώπης <Τι> Δεν είμαστε για τέτοια <Τι> Και αυτό σας το λέω γιατί Γιατί τα σενάρια για παράλληλο νόμισμα Ξεκίνησαν ήδη <Τι> Για τη νέα δραχμή και τέτοια το ενδεχόμενο του παράλληλου νομίσματος που θα μπορούσε να γίνει και ποιε είναι οι συνέπειες της εξόδου και μπλα, μπλα και μπλα, μπλα. Α, το ανέλησε στους Financial Times ο Στέφανο Κίνγκ ο Κίνγκ ο, ο φίλος μας ναι και φέρνει ένα παράδειγμα την επανένωση της Γερμανίας όταν έπεσε ο, το τείχος εκεί στο του Βερολίνου και η Ανατολική Γερμανία έγινε ένα με την δυτική. Αφού λέει διάφορα για τους πολλούς ψηφοφόρους που, που νόμισαν ότι ψηφίζοντας όχι έρχεται το τέλος της λιτότητας και άλλα διάφορα τέτοια, λοιπόν... Αναλύει την ιστορία πως με το γερμανικό Μάρκο και το παράλληλο νόμεσμα της Ανατολικής Γερμανίας. Κάτι τέτοιο λοιπόν από τη λέει ο κίνγκ μπορεί να γίνει και στην Ελλάδα. Ο γεγονός είναι πάντως ότι ο Αλέξης εργάζεται πυρετοδό μαζί με το Τσακαλώτο για να βάλουνε λέει τις προτάσεις σε ένα χαρτί γιατί το Τσακαλώτο μαθημένο να παραδίδει εκεί μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Μπούρδες δηλαδή και τους φοιτητές να μην έχουν α... λόγο από κάτω διότι τα ξέρει όλα ο Πάνσοφος καθηγητής νόμισε ότι αυτά πάει να κάνει στα Eurogroupια στα Euroworking Groupια γενικά στην Ευρώπη εδώ μεταξύ αυτό το ταλέπορο τσακαλότο καλά ρε τσακαλώτο όταν δεν σου είπαν ότι όταν πας σε μια συγκέντρωση ανθρώπων πρέπει να είσαι λίγο τυπ, ο λίγο τίπερη ποιημένος δεν είπαμε να πάρει κανένα. Ε, Πώ το λένε. Ε, γεράκι από την κοκό Σαρνέλ. Αυτό το έρμο, το σακά και το λινό. Δεν σου είπαν ότι στο αεροπλάνο. Θα, δεν το βλέπει ότι έγινε κουβάρι στο αεροπλάνο. Yeah, just... Το πουγάμισο. Να είσαι λίγο περιποιημένο εκεί πέρα. Yeah. Να το σιδερώσει έστω στο ξενοδοχείο. Έχει και σίδερα το ξενοδοχείο. Yeah. Θα μου πει πρέπει να σιδερώσει και τη φάτσα σου. Αλλά τι να κάνουμε. Yeah. Δεν σου είπαν ότι πρέπει να είσαι λίγο έτσι να, να εκπέμπει μια σοβαρότητα, ρε παιδί μου. Ξέρω εγώ, όχι με το τάξι θα μου πει: Το ράσο κάνει τον παπά, αλλά ρε παιδί μου, όταν τον βλέπει σαν φτωχό συγγενή, όταν τον βλέπει να πούμε σαν σούργελο ανάμεσα στου άλλου, δεν δηλαδή είναι να γελάς Αυτέ οι συνάξει έχουν κάποιου κανόνε. Ο πρώτο κανόνα, α πούμε, είναι η καθαριότητα. Διότι άμα πας εκεί μέσα και βρωμά, θα πιάνουν τη μύτη του οι άλλοι και δεν θα έχουν την, το μυαλό του στι προτάσει που θα κάνει. Δεν ξέρω, με συλλήβει. Δεν παίρνεις ένα σακάκι μαζί σου, ξέρω γραφή. Εντάξει πόσο κάνει ένα σακάκι Εξάλλου φράγκα έχεις Από ό,τι μα Σου άφησε ο μπαμπάς, ο παππούς Επενδύσεις στην BlackRock από εδώ από εκεί. Ένα σακάκι δεύτερο δεν μπορείς να πάρεις αδερφέ μου Τι σοργελιάδα είναι αυτή που μας δέρνει να. Θυμάμαι κάτι αλίστου Μνήμη στιγμέ. Που τρακάραμε σε ένα αεροπλάνο Τις πρώτες σοσιαλιστικές κυβερνήσεις της Ελλάδας Και μας ρώταγαν οι άλλοι εκεί Τι είναι αυτοί εδώ στη... Να σου λέω τώρα μεγάλε Δεν μεταφέρεται η βρώμα τους Και η κατάστασή τους Και το τι κάνανε Μέσα στο αεροπλάνο Και κοίταγε ο κόσμος αποριμένος Με ανοιχτό το στόμα εκεί Οι αεροσυνοδοί ήταν έτοιμοι Για, για να πάνε Για λένε, ε, Στο ψυχιατρίο τι να σου λέω τώρα Έλαξε ένα σακάκι ρε πουλάκι μου να πούμε, Ξέρω με κι κιόλα. Well, τώρα θα μου πεις γιατί πήγα από το παράλληλο νόμισμα Στο παράλληλο σύμπαν που κατοικοεδρεύει ο Τσακαλώτο Το Βαρουφάκι και όλα αυτά τα, τα λένε τα επαναστατικά παιδιά 56, can... Ε αυτό μας έφαγε μεγάλη. Oh, oh, oh. Νομίζουμε ότι η μαγιά μας, η κλανιά μας Πώς λέγανε παλιά μαγκιά κλανιά και τσιγάρο από ροκόφιλο, ξέρει το ροκόφιλο ή από εφημερίδα. Ε, αυτό λοιπόν μας έφαγε. Οι επαναστάσει του Τσίπρα, του Βαρουφάκη και του το, το, το, το Τσακαλώτο. You know Τρέχουν και δεν φτάνουν σου λέω. Hey, no. Γράφουν και ξαναγράφουν στο χαρτί, hey. γιατί κάνανε πρόταση στο ESM. Για το δάνειο και συντάσσουν ε, την ε, πρόταση επειδή δεν έχουν εμπιστοσύνη στε, σε ποιον στο το τσακαλώτο Αυτή την έκθεση, την συγνώμη την πρόταση λοιπόν, τη συντάσσουν προσέξτε, παρακαλώ, γάλι και τεχνοκράτες της Κομισιόν Για τρία χρόνια ετοιμάζονται να σε βάλουν στο κεζί. Εντάξει, θα μου πει μα έχουν βάλει στο κεζί για πολλά χρόνια, αλλά μιλάμε για το, συγκεκριμένα για το δάνειο. Συγκεκριμένα για το δάνειο λοιπόν Πώς είναι έτσι αυτός ο Τσακαλώτο, <laughs> το τσακαλώτο ρε. Λοιπόν με τεχνικούς συμβούλους λοιπόν, Από τη Γαλλία και την Κομισιόν, Συντάσσουν την ελληνική πρόταση Το τσακαλότο Θα τη δει αφού υπογραφεί βέβαια Οπότε λοιπόν αφού συνεχίζονται οι πυρετόδεις διεργασίες για να καταρτιστεί η ελληνική πρόταση κυρία μου και κυρία μου για το νέο πρόγραμμα που θα υποβληθεί στον ESM η Ελάς συνεχίζει να πλέει ευτυχισμένοι, διότι εκτός το, την ευτυχία η οποία δέρνει από παντού τον ελληνικό λαό εντάξει, μην κουλάτε ρε παιδιά, εντάξει, όχι όλο τον ελληνικό λαό λοιπόν αυτούς οι οποίοι είναι στις ουρές όχι των ATM, των νοσοκομείων και άλλων βασανισμένων Ελλήνων ενώ πλέει λοιπόν η ελάς κυρία μου και κυριέ μου και αγαπημένο μου απλά να σε ενημερώσουμε ότι το τριετέ πρόγραμμα έχει απ' όλα ο Μπαξές, ο καινούριος αυτός έχει απ' όλα για να πάρει 80 δις λοιπόν η κυβέρνηση, να έχει να πληρώνει. Έχει ο από κατάργηση ΕΚΑΣ, πώληση τη μικρή ΔΕΗ, τα γνωστά δηλαδή Τα οποία έχουν συζητηθεί εδώ και πάρα πάρα πολύ καιρό Λοιπόν και είναι 15, 15 τα μέτρα Ο ΦΠΑ, λοιπόν 13% για ξενοδοχεία και βασικά τρόφιμα Και 23% για εστίαση και τα υπόλοιπα Λοιπόν... Και φυσικά αν και επιμένει η Αθήνα για την έκτος του 30% στα νησιά του ΦΠΑ, Δεν φαίνεται αυτό ναι, να περάσει Αύξηση στην προκαταβολή του φόρου εισοδήματος των επιχειρήσεων στο 100% Μείωση των στρατιωτικών δαπανών Τι τι θέλετε μωρέ τις στρατιωτικές δαπανές Καταργήστε το που Αφού το κάνατε ξεφράγω αμπέλι, Τι, τι θέλετε Αν θα μου πεις πρέπει να κάνετε και καμία παρέλαση για Ως το, το τέλος του 2016 και βλέπουμε με στόχο ίσπραξης 2,7 δις προς πέσει κάτω και καταλαβαίνει στην Παγίνη, εφαρμογή νέου ασφαλιστικού. Λοιπόν, του το, ΕΚΑΣ, το Λοιπόν, πάντων έ, έχει απ' όλα. Το θέμα είναι να 80 δις. Ο, μας, ο Αλέξης, το θέμα αν θα 80 δις, είναι τι θα κάνει με αυτά τα 80 θα συνεχίσει, να το επιτρέψουν, όπω λέγανε χθες. Η εταιρεία, η σύμμαχη, η ανταρθοποιτή, να έχει μισθους μισθούς 25 στο δημόσιο, συντάξεις 1,500-2,5 κυριάδων ευρώ δημοσίου στο δημόσιο και άλλα τέτοια θα τα επιτρέψουν. Αλήθεια, η ερώτημα βάζουμε. Κυρία μου και κυρία μου, και Κάποιο πρέπει να γίνει και σκληρό. Και φυσικά δεν είναι δίφη από τη Νέα Δημοκρατία ο προσωρινό αρχηγό, ο Αντρούλε, ο Μπρουτάλ, ο Μημαράκη. Κάνει το σκληρό τώρα στην εθνική γραμμή. Και με αυτέ τι εντολέ έχει η ραβάρια Στρούγκα από όξου, διότι κάτι ετοιμάζουν. Λοιπόν και δεν έχει εμπιστοσύνη, λέει στον Αλέξη. Θα πάει λέει ούτε με, με το χονάκι να κουβεντιάσουν. Είναι. Αυτή ε, Εσύ τώρα δεν συγκινείται όταν ακούσε αυτά τα λόγια από άσπινου, αμμόνιμου, αφόρε περιστερέ οι οποίε τόσα χρόνια στην διακυβέρνηση τη Ελλάδα οδηγήσαν στην πλέον ευσυχία, του παράδεισο μια χώρα μαζί με το λαό τη. Έτσι, σε παρακαλώ πολύ λοιπόν, ω πυρό φάντα τη Νέα Δημοκρατία, διότι μόνο τέτοιου παράγει η Νέα Δημοκρατία, σαν το Μιμουράκι, του Σαμαρά, τον Άγιο του Στυριωτόπουλου και άλλα τέτοια και του Παναγλέα και άλλα τέτοια παλουργάρια είναι. Λοιπόν, η κυρία ε, κάνει το, σκέδο, ε, λαμόρη το, λαμόρη το, λαμόρη το τσίπρα, τώρα θα παρακαλώ πάρα πολύ. Εν τω ο οποίο έτρεξε πρώτο να σταθεί στο πυρό τη και να δώσει στα μπλε, ένα μου με να είναι ο κύριο ε, και ο κύριο Εκεί μιλάμε για περίπτωση όχι πυρνικής, ε, ψυχου, Δηλαδή Κούκουροφοριστάν. -κου Αυτοί είναι οι πρώτοι οι οποίοι έχουν γραφτεί στα κοιτάπια εκεί τη ε, κομμαντατούρα για να πηγαίνουν κεφάλια Ελλήνων να τα στέλνουν στον Δήμο Άντερε, λέξη υπέρ... menos. de política. September. συμφωνία είναι καλύτερη από μία συμφωνία είπε ο Ιωλιάδες. το ίδιο πράγμα ε, ακριβώς είπε και ο Μαρδάς και καταλαβαίνεις μεγάλε ήταν πολύ και σε το όχι στο δημοψήφισμα και αγαναχτισμένος ο λαό. Είτε, αυτό χρύζει σχολιασμού. Σε παρακαλώ πολύ δηλαδή. Αυτό χρύζει σχολιασμού. <συσχελίου> κύριε μεταξύ, απ' το περιμέναμε, ο πλανέτης, ενώ έχει <συσχελίου> τα μάτια του σταμένα στην Ελλάδα, κύριε μου και κύριε μου, πάρα μ' ακούσει από, την, από το κύριε κατεπλή. I'm με πακέτα. Αυτά, κυρία μου και κυρία μου, θα διαφέρουν από τα συσίτια της Ούντρας. Ίσως οι νάοι να μην γνωρίζουν τι είναι τα συσθήτια της Ούντρας και το πακέτα στήριξης τότε και βοήθει από το σχέδιο Μάρσαλ. Αλλά τα συσίτια της... της Ούντρας όπου τρέφονταν κάποια ηλνόπουλα ήταν κάποιους πατερνάδες που λυστήλονταν σε κάποια ουρά για να βγάλουν μαροκάμματο ή ασκαβαν κάποιο χωράφι. Mm. Ή τέλος πάντων εγιναν ε, δουλεικά στα εργοστάσια τα οποία έφτιαχναν οι Αγγίνοπουλέοι και άλλοι με τα λεφτά του και δύο mm. Το θέμα λοιπόν είναι ότι σήμερα mm. τα Ελληνικά που θα αποθαστήσουν να στεθούν στην ουρά για την ανθρωπιστική κρίση. Για το του ησίκιοντου σου της ΕΕ τι κάνουν οι πατεράδες του. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και είναι αμίλητη. Όπω αμίλητη είναι η πραγματικότητα για τον ασθενή που ψάχνει φάρμακα. Διότι όπω είπαμε η μαύρη αγορά ορκιάζει ήδη. Για τον καρκινοπαθέα ο οποίο πρέπει να κάνει κύριο, προ τον έλεγχο. Κάθε 20 μέρε. Τη θεραπεία για τον νευροπαθή ότι η ταξί δεν έχει τα νάβα, πια να πάει με ταξί να κάνει υποκάθαρση και άλλα τέτοια. Αυτή είναι η αμήλυτη πραγματικότητα. Η πραγματικότητα δεν είναι αυτή η οποία δείχνουν τα τσοτουκάναδα από βαθιά, πως λένε, ξημερώματα μέχρι βαθιά μεσάνυχτα. Γιατί, εντάξει, χορτάσαμε από κόλλους Πόσο πάω όλα και παλιά <συσίλια> Δεν έστω και <στρεμαλιά>, μεγάλη τα ρευνά για <συσίλια> τελικά. Ούτε τώρα όμως έπρεπε να έχει πάθει εδώ και καιρό. <συσίλια> Αυτή είναι λοιπόν η αμύλη στην πραγματικότητα, κυρία μου και κυρία μου. Τα στοιχεία είναι από την Ελστάτ. Και όπω λέγαμε και πολύ παλιότερα, όταν η Ελστάτ σου δίνει στοιχεία, εσύ θα προσθέτει νούμερα. 2,3 εκατομμύρια λέει η Ελστάτ ότι είναι ζουν κατά το όριο τη φτώχεια. Πρόσθεσε εσύ. Πρόσταση είναι, είναι παραπάνω. Αυτά τα εκατομμύρια μεταφέρονται σε περίπου 900.000 νοικοκυριά, κυρία μου και κυρία μου. Και επειδή έχουν απομείνει κάποια ε, επιδόματα και ε, κάποιε κοινωνικέ παροχέ, τι οποίε φυσικά δεν μπορούν να πάρουν, το ποσοστό θα ξεπερνούσε το 52%. Κατάλαβε, αγαπητέ μου και αγαπητή μου, ποια είναι η πραγματικότητα. Και όχι ο φίλης με τις μαγραγονάδες του. Ο Μπουμπούκος Στοβουέδης με τους πατριωτικούς τους λόγους. Το Τσακαλώτο με το σακάκι εκεί, του οποίου το, το, το, το, το, το ο οποίο ιδιοκτήτης ήταν με, με πιο μεγαλός όπως από τον Τσακαλώτο. Mm. Αλλά είδα τραπανάκι ανάποδα με καταλαβαίνεις έτσι. Mm. Αυτά λοιπόν. Οι πιέσεις που δέχονται τα νοικοκυριά δεν είναι πιέσεις ασφυξίας και είναι πιέσεις θανάτου. Είναι, είναι τραγικό το 45% περίπου από των φτωχών να στερείται διατροφής. Κατάλαβες και το 80% το να δηλώνει ότι με τεράστια δυσκολία αντιμετωπίζει τις έκφαρτες ανάγκες με τεράστια δυσκολία. Αυτή είναι η κατάσταση, αγαπητέ μου. Του λέει να μην ξεχάσει να πας να χορέψεις κι εσύ στο σύνταρμα. Διότι έχουμε συγκέντρωση πάλι ή μένουμε ευρωπείτε Εδώ και έξι μήνε είχαμε κάνει ένα ρεπορτάζ για τα μεγάλα ψέματα τα οποία έλεγε ο κύριο Λαφαντζάνης για τη ΔΕΗ. Είχαμε κάνει ολόκληρο ρεπορτάζ και το παρουσιάσαμε. Λοιπόν, ολόκληρο ρεπορτάζ για τα ψέματα τα οποία έλεγε εκείνη την περίοδο για τη ΔΕΗ. Έλεγε χοντρά ψέματα. <laughs> Τώρα λοιπόν... Κύριε Βαζάνι, δεν ξέρω αν θα βγες να συγγνώμη για τα ψέματα που με έλεγες στον ΡΑΟ, γιατί δεν είναι. Αλλά εμείς σου προτείνουμε να βρει μαντήλι να κράψεις. Διότι υπό τον κλίμα των πολιτικών εξελίξεων και μέχρι τον χρόνο με κιλά, Αντίστροφα, ο κύριο Λαφαζάνη θα είναι κεντρικό ομιλητή στην πέμπτη σε ενεργειακό συνέδριο και θα αναλύσει τι απόψει του για την αγορά φυσικού αερίου και ηλεκτρισμού. Πρόσεξε τώρα, αυτά κάνει ο Λαφαζάνη για να δικαιολογηθεί το μελοκάμμα αυτό του και την επανάστασή του την ίδια ακριβώ ώρα, κυρία Μηγυρία μου, μου, ο κύριο Πρωθυπουργό, ο προηγούμενο δηλαδή, κύριε μου, ο κύριο Λαφαζάνη, φέρεται να κάνει προσπάθειε να κλείσει μια συμφωνία στην οποία. Μπορεί να θυσιαστεί ο κρατικός αγμίλαι και η Βερή και τη Βερή. Κατάλαμε Είναι αφιερωμένο στου Έλληνε πολιτικού. Του γραφεί. επιλέξει λοιπόν, ο 47χρονο αυτόχυρα είμαι απογοητευμένο από την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα. Ευχαριστώ τον πατέρα μου και τα αδέλφια μου που μου συμπαραστάθηκαν και με βοήθησαν τα τελευταία χρόνια. Αυτά είναι τα λόγια ενό Έλληνε ευγενικού ο οποίο εξάντλησε. χρονόδρυπον τον Παλικαράκη. Είμαι απογοητευμένος από την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα. Ευχαριστώ τον πατέρα μου και τα αδέλφια μου που μου συμπαραστάθηκαν και με βοήθησαν. Τα τελευταία χρόνια ήταν τα τελευταία λόγια μέσα στο ενός και μετά κρεμάστηκε <ΣΣΣΣΣ> και μας άφησε κι αυτό χρόνο κυρία μου και κυρία μου Να αφήσουμε να ασχοληθούμε. Δηλαδή, θέλει, πραγματικά δεν θέλει. Σου προκαλεί ε, απόρατη θλίψη. Και φυσικά, κυρία μου, κυρία μου και κυρία, η κοινωνία σε αυτέ, ε, οι σοβαρέ σαν την ελληνική, τον δολοφόνο βραβεύουν. Ε, Ποιο νόμισες ότι θα βραβεύσουν κανέναν. Ε, Αυτό το πειραματάκι, το οποίο έχουν και σε εξέλιξη και το βλέπουν ότι είναι επιτυχημένο. Ποιο πειραματάκι θα μου πει, δηλαδή το να ζουν οι συνταξιούχοι, ας πούμε, με 120 ευρώ την εβδομάδα. Νομίζω ότι πρέπει να κρυφθεί και επιτυχημένο το, το πείραμα. Δεν δηλαδή θα μου πεις, οι συνταξιούχοι ξέρουν πώ τη βγάζουν. Ε, φαίνεται και βγάζουν. Έτσι λέει το πείραμα. Οπότε, λοιπόν, κυρία μου και κυρία μου, θα έρθει ουσιαστικά να πούμε και το τελικό ε, χτύπημα. Θα έρθει η επικύρωση του γράμματος. Οπότε, λοιπόν, αυτό που θα περγάζει εδώ και πάρα πολύ καιρό, δηλαδή πιο μέχρι 80% μείωση στις συντάξεις, ενώ άμεσα ξεκινά η συμφωνία αυτό που παλιότερα φέραμε, οι συντάξει να είναι αναλογικέ με την εισφορά που έδωσαν οι ασφαλισμένοι τα προηγούμενα χρόνια. Τα πειράματα, κυρία μου και κύριε μου, βγαίνονται για να έχουν μετά μια εφαρμογή όπω καταλαβαίνει. Δηλαδή το δίνουμε το φάρμακο στο κουτί και μετά κάνουμε και το πείραμα στον άνθρωπο και εφόσον κλείνεται επιτυχημένο, το βγαίνουμε στην αγορά για να οικονομήσουμε. Πώ ακριβώ το ίδιο πράγμα. Να είναι αυτό ο Μπορεί να είναι Όχι, τραγική η κατάσταση. Τραγική η κατάσταση. Μετά την εντύπωση προκάλεσε το ρεπορτάζ ότι η δήλωση του καπετάν Βενιζέλου δεν θα κάθισε με χέρια. Yeah, I believe Σαν δερφέ μου. Εν μεταξύ, η κυρία μου και η κυρία μου έχουν όλοι σε επιμένει. Ακόμα και με συμφωνία, ορισμένε ελληνικέ τράπεζε ενδέχεται να αποχαιρετήσουν την κατάσταση να παραμείνουν κλειστέ. σαν και στη Στομαχία και στην αστομία, και αλλο. Για να σώσουν την Ελλάδα, λέγε με Μέρκελ, λέγε με Σούλτ, λέγε με Σόιμπλε, λέγε με Γιούγκερ, λέγε με, με όπω θες. Και λέγε, λέγε, λέγε, λέγε, ο Χριστιανός μπερδεύτηκα από τα πολλά σου, λέγε, λέγε. Πώ το λέει το τραγουδάκι, Κυρί, η κυρία μου και η κυρία μου. Δυστυχώ αυτή είναι η κατάσταση. Και επειδή δυστυχώ αυτή είναι η κατάσταση, που υπάρχουν και οι φίλοι. «Κι είναι οι φίλοι», <σχερδίδι> ναι. θα σου εξήγήσω αμέσως. Λοιπόν, <σχερδίδι> και αυσυχώς λοιπόν που υπάρχουν και οι φίλοι, <σχερδίδι> <σχερδίδι> σαν τη με... κυρία Μέρκελ, <σχερδίδι> η οποία ως καλή Μακελάρισσα, πήγε λοιπόν να ενημερώσει τη Σερβία, ναι, την οποία μακέλεψε τότε επί... Λεωνότονο με τον ΝΑΤΟ, η Γερμανία, οι Ηνωμένε Πολιτείε και τέτοια. Ω καλή μαγελάρισα λοιπόν, πήγε <Κι> στην ε, Σερβία <Κι> να του πει παιδιά, μην ανησυχείτε, και εδώ είμαστε εμεί. Δεν σα τελειώσαμε τότε με τι σφαίρε, με τι σφαγέ και όλα αυτά. Θα σα τελειώσουμε τώρα με τα φράγκε, θα σα βοηθήσουμε. Και φυσικά δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή μπράβε. Θα την πιάσουμε από το μαλλί να την πετάξουν οι όξο. Λοιπόν, ή τέλος πάντων σε κανένα γόθρο. <Και> Παίζουν εκεί και τα παιδνίδια τους τοποθετημένοι ε, πολιτικάδιδες οι οποίοι, κυρία μου και κυρία μου, κάνουν ασπά που κάνουν ε, ζητεύοντας τη δόξα της επιτυχίας της κοινωνίας ε, που λες. Λοιπόν, και αυτό είμαστε σε αυτό το σημείο που είμαστε, λέω να ακούσουμε ένα τραγουδάκι. Τι λέτε, πως είναι ένα τραγουδάκι. ακούσουμε ένα τραγουδάκι και, λέτε, τραγουδάκι". Ένα τραγουδάκι και να επιστρέψουμε να κλείσουμε. Το θέμα όμως είναι. Θα αυτό το τραβουδάκι και θα επιστρέψουμε να κλείσουμε αραιά την εκπομπή, αφαιρομένα σε όλους Σε γειτονιέ, mm. όχι στη δική σου μόνο, τη μέτρη μου, mm. τι να κάνω. Mm. Θα το παρέψω, Μαρή ναι, μου, όπω ο στα to <laughs> improve. Ο έχει φωνή. Έχει φωνή. Έχει φωνή. Έχει φωνή.